Σελίδα 128. Η αιώνια επιστροφή είναι η θέληση και ο ρωματισμός μιας ερωτικής στάσης απέναντι στο «Είναι» για το οποίο η ανάγκη και η πλήρωση συμπίπτουν. Ασπίδα της ανάγκης, κορυφαίο άστρο του «Είναι». Άφθαστη από κάθε επιθυμία, ασπίλωτη από κάθε «Όχι», αιώνιο «Ναι» του «Είναι». Σε σένα το «Ναι» μου αιώνια, γιατί σ' αγαπώ αιωνιότητα. Η Ιωνιότητα από πολύ καιρό, η υπέρτατη παρηγοριά μιας αποξενωμένης ύπαρξης, είχε γίνει ένα όργανο της απόθεσης με την εκτόπισή της σε έναν υπερβατικό κόσμο. Μη πραγματική ανταμοιβή για πραγματική δυστυχία. Εδώ η αιωνιότητα διεκδικείται ξανά για την όμορφη γη, σαν η αιώνια επιστροφή των παιδιών της, της παπαρούνας και του τριαντάφυλλου, του ήλιου πάνω στα βουνά και των λιμνών, του εραστή και της αγαπημένης, του φόβου για τη ζωή τους, του πόνου και της ευτυχίας. Ο θάνατος είναι ή κατακτάται μόνο αν συνοδεύεται από την πραγματική αναγέννηση κάθε πράγματος που ήταν πριν από το θάνατο εδώ στη γη όχι σαν απλή επανάληψη, αλλά σαν θελημένη και επιθυμούμενη αναδημιουργία. Έτσι η αιώνια επιστροφή περιλαμβάνει την επιστροφή της δυστυχία, αλλά της δυστυχία σαν μέσου για παραπάνω ικανοποίηση για το μεγάλωμα της χαράς. Η φρίκη του πόνου προέρχεται από το ένστικτο της αδυναμίας, από το γεγονός ότι ο πόνος υπερισχύει και γίνεται τελειωτικό και μοιραίος. Η κατάφαση της δυστυχίας είναι δυνατή αν η ισχύς του ανθρώπου είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να κάνει τον πόνο κίνητρο της κατάφασης, ένα κρίκο στην αλυσίδα της χαράς. Το δόγμα της αιώνιας επιστροφής αντλεί όλο του το νόημα από την κεντρική πρόταση πως η χαρά θέλει η αιωνιότητα, θέλει ο εαυτός της και όλα τα πράγματα να διαρκούν αιώνια. Η φιλοσοφία του Νίτσε περιέχει αρκετά στοιχεία του τρομερού παρελθόντος. Ο πανηγυρισμός του, του πόνου και της δύναμη παρατείνει χαρακτηριστικά της ηθική που επιζητά να υπερνικήσει. Ωστόσο, η εικόνα μιας νέας αρχής της πραγματικότητας σπάζει το αποθητικό πλαίσιο και προαναγγέλει την απελευθέρωση από την αρχαϊκή κληρονομιά. Πολύ καιρό έχει μείνει η γη τρελοκομείο. Για τον Ίτσε, η απελευθέρωση εξαρτάται από την αντιστροφή του αισθήματο της ενοχής. Η ανθρωπότητα πρέπει να καταφέρει να συνδέει την βαριμένη συνείδηση όχι με την κατάφαση αλλά με την άρνηση των ενστίκτων της ζωής, όχι με την ανταρσία αλλά με την παραδοχή των αποθητικών ιδεοδών. Έχουμε υποδείξει ορισμένα γαγγλιακά σημεία μέσα στην ανάπτυξη της δυτικής φιλοσοφίας που αποκαλύπτουν τους ιστορικούς περιορισμού τους συστηματό τη του λόγου και της προσπάθειά της να ξεπεραστεί το σύστημα αυτό. Ο αγώνας παρουσιάζεται μέσα στον ανταγωνισμό μεταξύ του γίγνεσθε και του είναι, μεταξύ της ανοδικής καμπύλης και του κλειστού κύκλου, της προόδου και της αιώνιας επιστροφής, της υπερβατικότητας και της ακινησίας μέσα στην πλήρωση. Είναι ο αγώνας μεταξύ της λογικής της κυριαρχίας και της θέλησης για ικανοποίηση. Και οι δύο διεκδικούν το δικαίωμα να ορίσουν την αρχή της πραγματικότητας. Η παραδοσιακή οντολογία αμφισβητείται Ενάντια στην αντίληψη του «Είναι» με βάση το λόγο, σηκώνεται η αντίληψη του «Είναι» με αλογικούς όρους, θέληση και χαρά. Αυτή η αντίθετη τάση επιζητά να διατυπώσει τον δικό της λόγο, την λογική της ικανοποίησης. Στις πιο προχωρημένες τις θέσεις, η θεωρία του Φρόεντ συμμετέχει στην φιλοσοφική αυτή δυναμική. Η μεταψυχολογία του προσπαθώντας να ορίσει την «ουσία του είναι» την ορίζει σαν έρωτα σε αντίθεση με τον παραδοσιακό της ορισμό σαν λόγου. Το ένστικτο του θανάτου υποστηρίζει την αρχή του «Μη είναι», την άρνηση του «Είναι» ενάντια στον έρωτα, την αρχή του «Είναι». Η πανταχού παρούσα συγχώνευση των δύο αρχών μέσα στην σύλληψη του Φρόιντ αντιστοιχεί στην παραδοσιακή μεταφυσική συγχώνευση του «Είναι» και του «Μη είναι». Βέβαια, η αντίληψη του Φρόιντ για τον έρωτα αναφέρεται μόνο στην οργανική ζωή. Ωστόσο, η ανόργανη ύλη είναι σαν το τέλος του ένθικτου του θανάτου. Τόσο εσωτερικά συνδεδεμένη με την οργανική ύλη που, όπως εκφράστηκε η γνώμη παραπάνω, φαίνεται επιτρεπτό να δώσει κανένα στην σύλληψή του ένα γενικό οντολογικό νόημα. Το «Είναι» είναι ουσιαστικά η επιζήτηση της ηδονής. Αυτή η επιζήτηση γίνεται ένας σκοπός μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξή. Η ερωτική ορμή της ένωσης της ζώσας ουσίας σε όλο και μεγαλύτερες και διαρκέστερες μονάδες είναι η ενστικτόδης πηγή του πολιτισμού. Τα σεξουαλικά ένστικτα είναι ένστικτα της ζωής. Η ορμή της διατήρησης και του εμπλουτισμού της ζωής διαμέσου της κυριάρχησης πάνω στη φύση σύμφωνα με τις αναπτυσσόμενες ζωτικές ανάγκες είναι αρχικά μια ερωτική ορμή. Η ανάγκη γίνεται αντιληπτή σαν το εμπόδιο ενάντια στην ικανοποίηση των ενστίκτων της ζωής που επιζητούν ειδονή, όχι ασφάλεια. Και ο αγώνας για την διαβίωση είναι αρχικά ένας αγώνας για ειδονή. Ο πολιτισμός αρχίζει με την συλλογική εφαρμογή αυτού του στόχου. Αργότερος τόσο, ο αγώνας για την διαβίωση οργανώνεται για το συμφέρον της κυριαρχίας. Η ερωτική βάση του πολιτισμού μετασχηματίζεται. Όταν η φιλοσοφία συλλαμβάνει την ουσία του «Είναι» σαν λόγο, είναι πια ο λόγος της κυριαρχίας. Επιτακτικός, κυριαρχικός, κατευθυντήριος λόγος, τον οποίο ο άνθρωπος και η φύση πρέπει να υποβληθούν. Η ερμηνεία του «Είναι» από το Φρόιντ με βάση τον «Έρωτα» ξανασυλλαμβάνει το πρώιμο στάδιο της φιλοσοφίας του Πλάτωνα, κατά το οποίο ο πολιτισμός δεν ήταν η αποθητική εξύψωση, αλλά η ελεύθερη αυτοανάπτυξη του έρωτα. Από την εποχή του Πλάτωνα, η αντίληψη αυτή παρουσιάζεται σαν ένα αρχαϊκό μυθικό κατάλοιπο. Ο έρως αφομοιώνεται μέσα στο λόγο και ο λόγος είναι λόγος που υποτάσσει τα ένστικτα. Η ιστορία της οντολογίας αντανακλά την αρχή της πραγματικότητας που διέπει τον κόσμο όλο και πιο αποκλειστικά. Τα συνιδένε που περιέχονται στην μεταφυσική έννοια του έρωτα παραχωρήθηκαν στη γη. Επέζησαν σε εσχατολογική παραμόρφωση μέσα σε πολλές ερετικές κινήσεις, μέσα στην ιδονιστική φιλοσοφία. Η ιστορία του ακόμα δεν έχει γραφτεί, όπως γράφτηκε η ιστορία του μετασχηματισμού του έρωτα «Σε αγάπη». Η ίδια η θεωρία του Φρόιντ ακολουθεί τη γενική τάση. Μέσα στο έργο του, η λογικότητα της επικρατούσας αρχής της πραγματικότητας επισκεπάζει τις μεταφυσικές υποθέσεις γύρω από τον έρωτα. Θα προσπαθήσουμε τώρα να ξανασυλάβουμε το πλήρες περιεχόμενο των υποθέσεών του. Μέρος δεύτερο. Πέρα από την αρχή της πραγματικότητας. Πόσος χρόνος δεν έχει πάει χαμένο στη διάρκεια των πεπρωμένων του ανθρώπου με τον αγώνα που γίνεται για να καθοριστεί πώς θα είναι ο επόμενος κόσμος του ανθρώπου. Όσο πιο έντονα προσπαθούσε να πληροφορηθεί τόσο λιγότερα ήξερε για τον τωρινό κόσμο που μέσα του ζούσε Ο αξιαγάπητος κόσμος ο μόνος που ήξερε που μέσα του ζούσε που του έδινε ό,τι είχε ήταν κατά τον ιερέα και τον ιεράρχη εκείνος που έπρεπε να βρίσκεται λιγότερο στις σκέψει του Από την ημέρα της γέννησή του του δίνονταν διαταγές να του πει αντίο. «Ω, αρκετά υποφέραμε την κακομεταχείριση της όμορφης του της γης. Δεν είναι λυπητήρια η αλήθεια πως αυτή θα έπρεπε να είναι το σπίτι μας. Αν μας έδινε μια στέγη απλή, απλά ρούχα, απλό φαΐ και από πάνω την παπαρούνα και το τριαντάφυλλο, το μήλο και το αχλάδι, θα ήταν ένα σπίτι κατάλληλο για τον άνθρωπο, θνητό ή αθάνατο. Συν ο Κέισι, Δηληνό και Αποσπερίτης Κεφάλαιο 6. Τα ιστορικά όρια της κατεστημένης αρχής της πραγματικότητας. Η προηγούμενη ανάλυση προσπάθησε να επισημάνει ορισμένες βασικές τάσεις στην πλευρά δομή του πολιτισμού και ιδιαίτερα να ορίσει την ειδική αρχή της πραγματικότητας που έχει κυβερνήσει την πρόοδο του δυτικού πολιτισμού. Ονομάσαμε αυτή την αρχή της πραγματικότητας αρχή της απόδοσης και επιχειρήσαμε να δείξουμε πως η κυριαρχία και η αποξένωση που προέρχονται από την επικρατούσα κοινωνική διοργάνωση της εργασίας καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσει αυτή της αρχή της πραγματικότητας από τα ένστικτα. Διατυπώθηκε η ερώτηση αν η συνέχιση του ρόλου της αρχής της απόδοσης σαν της αρχής της πραγματικότητας πρέπει να παίρνεται για δεδομένη, έτσι που η τάση του πολιτισμού να πρέπει να θεωρείται κάτω από το πρίσμα τη ίδιας αρχής. Ή αν η αρχή της απόδοσης έχει ίσως δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας ποιοτικά διαφορετικής, μη αποθητικής αρχής της πραγματικότητας. Η ερώτηση αυτή παρουσιάστηκε όταν αντιμετωπίσαμε την ψυχαναλυτική θεωρία του ανθρώπου με μερικές βασικές ιστορικές τάσεις. 1. Η ίδια η πρόοδο του πολιτισμού, κάτω από την αρχή της απόδοση έχει πετύχει ένα επίπεδο παραγωγής στο οποίο οι κοινωνικές απαιτήσει για την κατανάλωση της ενέργειας των ενστίκτων στην αποξενωμένη εργασία θα μπορούσαν να ελαττωθούν σημαντικά. Κατά συνέπεια, η συνεχιζόμενη αποθητική οργάνωση των ενστίκτων φαίνεται να υπαγορεύεται λιγότερο από τον αγώνα για την επιβίωση παρά από το ενδιαφέρον για την παράταση του αγώνα αυτού δηλαδή από το συμφέρον της κυριαρχίας. 2. Η αντιπροσωπευτική φιλοσοφία του δυτικού πολιτισμού ανάπτυξε μία αναντίληψη του λόγου που περιέχει τα κυριαρχικά χαρακτηριστικά της αρχής της απόδοσης. Από την άλλη μεριά, η ίδια αυτή φιλοσοφία καταλήγει στο όραμα μιας υψηλότερης μορφής του λόγου που αποτελεί την ίδια την άρνηση των χαρακτηριστικών αυτών, δηλαδή δεκτικότητα, θεωρία, απόλαυση. Πίσω από τον ορισμό του υποκείμενου, με όρους την αδιάκοπα υπερβαίνουσα και παραγωγική δραστηριότητα του εγώ, βρίσκεται η εικόνα της εξηλαίωσης του εγώ. Το φτάσιμο κάθε υπερβατικότητα στην ακινησία μέσα σε ένα τρόπο του «Είναι» που έχει αφομοιώσει κάθε γίγνεσθε και που είναι «Για» και με τον εαυτό του μέσα σε κάθε αλωτριότητα. Το πρόβλημα του ιστορικού χαρακτήρα και περιορισμού της αρχής της απόδοσης είναι κρίσιμο για την θεωρία του Freud. Είδαμε πως αυτό ουσιαστικά συνταυτίζει την κατεστημένη αρχή της πραγματικότητας, δηλαδή την αρχή της απόδοσης με την αρχή της πραγματικότητας καθ' αυτή. Κατά συνέπεια, η διαλεκτική του του πολιτισμού θα έχανε την οριστικότητά τη αν η αρχή τη απόδοση, αποκαλύπτοντα τον εαυτό τη, έδειχνε ότι είναι μόνο μια ειδική ιστορική μορφή τη αρχή τη πραγματικότητα. Επιπλέον, αφού ο Φρόιντ επίση συνταυτίζει τον ιστορικό χαρακτήρα των ενστίκτων με την φύση του, η σχετικότητα τη αρχή τη απόδοση θα επιδρούσε ακόμα και στην βασική του αντίληψη τη δυναμική των ενστίκτων μεταξύ έρωτα και θανάτου. Η σχέση αυτών και η ανάπτυξή της θα ήταν διαφορετικές κάτω από μια διαφορετική αρχή της πραγματικότητας. Αντίστροφα, η θεωρία των ενστίκτων του Freud παρέχει ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα ενάντια στο σχετικό ιστορικό χαρακτήρα της αρχής της πραγματικότητας. Αν ο σεξουαλισμός είναι στην ίδια του την ουσία αντικοινωνικός και ακοινωνικός και αν η καταστροφικότητα είναι η εκδήλωση ενός πρωτογενούς ένστικτου, τότε η ιδέα μιας μη αποθητικής αρχής της πραγματικότητας δεν θα ήταν παρά χασομέρικη θεωρητικολογία. Η θεωρία των ένστικτων του Φρόιντ δείχνει προ ποια κατεύθυνση πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα. Η αρχή της απόδοσης εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη αποθητική οργάνωση του σεξουαλισμού και του ένστικτου της καταστροφής. Γι' αυτό, αν το ιστορικό προτσέσ έτεινε να κάνει ξεπερασμένου στους θεσμούς της αρχής της απόδοσης, θα έτεινε επίσης να κάνει ξεπερασμένη και την οργάνωση των ενστίκτων, δηλαδή να ελευθερώσει τα ένστικτα από τους περιορισμούς και τις εκτροπές της απαιτούμενε από την αρχή της απόδοση. Αυτό θα συνεπαγόταν την πραγματική δυνατότητα μιας βαθμιαίας κατάρρισης της πλεονάζουσας απόθηση και με αυτόν τον τρόπο μια εξαπλωνόμενη περιοχή της καταστροφικότητας θα αφομοιωνόταν ή θα γινόταν ουδέτερη από την ενισχυμένη λίμπητο. Κατά τα φαινόμενα, η θεωρία του Φρόιντ αποκλείει την ενισχυμενη λυπητο κατα τα οποιασδήποτε ψυχαναλυτικής ουτοπίας. Αν παραδεχτούμε τη θεωρία του και εν εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε ότι υπάρχει ιστορική ουσία στην ιδέα ενός μη αποθητικού πολιτισμού, τότε αυτή πρέπει να μπορεί να συναχθεί από την ίδια τη θεωρία των ενστίκτων του Φρόιντ. Οι έννοιες του Φρόιντ πρέπει να εξεταστούν για να ανακαλυφθεί αν ή όχι περιέχουν στοιχεία που απαιτούν μια νέα ερμηνεία. Η μέθοδος αυτή θα ήταν παράλληλη με εκείνη της κοινωνιολογικής εξέτασης που προηγήθηκε στο πρώτο μέρος. Εκεί έγινε προσπάθεια διαχωρισμού της αποστέωσης της αρχής της απόδοσης, από και με βάση τις ιστορικές συνθήκες που αυτή δημιούργησε. Εδώ θα επιχειρήσουμε να ξεχωρίσουμε την δυνατότητα της μη αποθητικής ανάπτυξη των ενθύκτων, από και με δεδομένες τις ιστορικές του μεταπτώσεις. Μια τέτοια αντιμετώπιση συνεπάγεται μια κριτική της κατεστημένης αρχής της πραγματικότητας στο όνομα της αρχής της ειδονής. Μια καινούργια αξιολόγηση της ανταγωνιστικής σχέσης που έχει επικρατήσει ανάμεσα στις δύο διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο Φρόιντι υποστηρίζει πως μια ουσιαστική σύγκρουση μεταξύ των δύο αρχών είναι αναπόφευκτη. Εν τούτης, κατά την επεξεργασία της θεωρίας του, η αναγκαιότητα αυτή φαίνεται να δέχεται συζήτηση. Σύμφωνα με την θεωρία του Φρόιν, η σύγκρουση με την μορφή που παίρνει μέσα στον πολιτισμό προκαλείται και διονύζεται από το γεγονός ότι επικρατεί η ανάγκη, ο αγώνας για την επιβίωση. Το όψιμο στάδιο της θεωρίας των ενστίκτων με τις έννοιες του έρωτα και του ένστικτου του θανάτου δεν αποσύρει αυτή τη θέση. Η ανάγκη, λεμπενσνότου, τώρα εμφανίζεται σαν οι ανάγκη και η ελληματικότητα που αποτελούν μέρος της οργανικής ζωής καθ' αυτής. Ο αγώνας για την επιβίωση κάνει αναγκαία την αποθητική τροποποίηση των ενστίκτων, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης επαρκών μέσων και πόρων για ολοκληρωμένη, άπονη και άκοπη ικανοποίηση των αναγκών των ενστήκτων. Αν αυτό αληθεύει, η αποθητική οργάνωση των ενστίκτων στον αγώνα για την επιβίωση θα ήταν αποτέλεσμα εξωγενών παραγόντων, εξωγενών με την έννοια ότι δεν είναι μέρος της φύσης των ενστίκτων, αλλά προέρχονται από τις ειδικέ ιστορικές συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται τα ένστικτα. Σύμφωνα με το Freud η διάκριση αυτή δεν έχει έννοια, γιατί τα ίδια τα ένστικτα είναι ιστορικά. Δεν υπάρχει δομή των ενστίκτων έξω από την ιστορική δομή. Παρ' όλα αυτά, τούτο δεν κάνει τη διάκριση λιγότερο αναγκαία. Υπαγορεύει μόνο τον περιορισμό της μέσα στην ιστορική δομή καθ' αυτή. Η τελευταία φαίνεται στρωματωμένη σε δύο επίπεδα. Α. Το φιλογενετικό, βιολογικό επίπεδο. Την ανάπτυξη του ζώου άνθρωπο στον αγώνα με τη φύση. Και β. το κοινωνιολογικό επίπεδο, την ανάπτυξη πολιτισμένων ατόμων και ομάδων στον αγώνα μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους. Τα δύο επίπεδα βρίσκονται σε διαρκή και αδιαχώριστη αλληλεπίδραση, αλλά παράγοντες δημιουργούμενοι στο δεύτερο επίπεδο είναι εξωγενείς για το πρώτο και κατά συνέπεια έχουν διαφορετικό βάρος και κύρος, παρόλο που στη διάρκεια της ανάπτυξη μπορούν να βουλιάξουν στο πρώτο επίπεδο. Είναι πιο σχετική. Μπορούν να αλλάξουν ταχύτερα και χωρίς να διακινδυνεύσουν ή αντιστρέψουν την εξέλιξη του γένους. Η διαφορά αυτή στην προέλευση της στροποποίησης των ενστίκτων είναι η βάση όλης της διαφοράς που εμείς εισαγάγαμε μεταξύ απόθησης και πλεονάζουσας απόθησης. Η τελευταία δημιουργείται και διατηρείται στο κοινωνιολογικό επίπεδο. Ο Φρόιντ έχει πλήρη επίγνωση του ιστορικού στοιχείου στη της ισαγάγαμε μεταξύ των ενστικτων ειναι η βαση ολη τη διαφορας που εμεις εισαγαγαμε μεταξυ αποθησης και πλεοναζουσας αποθησης η τελευταια δημιουργειται και διατηρειται στο κοινωνιολογικο επιπεδο ο φροιντ εχει πληρη επιγνωση του ιστορικου στοιχειου στη δομη των του ανθρωπου Εξετάζοντας τη θρησκεία σαν ειδική ιστορική μορφή της αυταπάτης, διατυπώνει ενάντια στον εαυτό του το εξής επιχείρημα. Αφού οι άνθρωποι τόσο δύσκολα πείθονται από συνετά επιχειρήματα και διέπονται τόσο απόλυτα από τις ενστικτόδιστους επιθυμίες, γιατί να θέλει κανένα να τους θερήσει ένα μέσο ικανοποίησης των ενστίκτων τους και να το αντικαταστήσει με συνετά επιχειρήματα, και απαντά. Και βέβαια οι άνθρωποι είναι έτσι. Αναρωτηθήκατε όμως ποτέ αν είναι ανάγκη να είναι έτσι, αν αυτό γίνεται απαραίτητο από την βαθύτατη τους φύση. Ωστόσο στη θεωρία του, των ενστίκτων ο Φρόιν δεν αντλεί ουσιαστικά συμπεράσματα από την ιστορική διάκριση, αλλά αποδίδει και στα δύο επίπεδα ίσο και γενικό κύρος. Για την μεταψυχολογία το του δεν είναι κρίσιμο αν οι ανακοπές επιβάλλονται από την σπάνη ή από την ιεραρχική κατανομή της σπάνης, από τον αγώνα για την επιβίωση ή από το συμφέρον της κυριαρχίας. Και πραγματικά, οι δύο παράγοντες, ο φυλογενετικός βιολογικός και ο κοινωνιολογικός, έχουν μεγαλώσει μαζί κατά την ντοκουμανταρισμένη ιστορία του πολιτισμού. Αλλά η ένωσή τους έχει από πολύ καιρό γίνει αφύσικη και το ίδιο έχει συμβεί στην αποθητική τροποποίηση της αρχής της ειδονής από την αρχή της πραγματικότητας. Η συστηματική άρνηση από μέρους του Φρόιντ της δυνατότητας μιας ουσιαστικής απελευθέρωσης της πρώτης συνεπάγεται την υπόθεση ότι η σπάνη είναι τόσο μόνιμη όσο και η κυριαρχία. Μια υπόθεση που φαίνεται να αποφεύγει το πρόβλημα. Με βάση την απάντηση αυτή, ένα εξωτερικό γεγονός αποκτά την θεωρητική αξιοπρέπεια ενός ουσιώδου στοιχείου της διανοητικής ζωής που αποτελεί μέρος και των πρωτογενών ακόμα ενστίκτων. Στο φως της μακρόπνοης τάσης του πολιτισμού και στο φως της ερμηνείας, από τον ίδιο το Φρόιντ, της ανάπτυξης των ενστήκων, η υπόθεση πρέπει να αμφισβητηθεί. Η ιστορική δυνατότητα μιας βαθμιαίας κατάργησης του ελέγχου της ανάπτυξης των ενστίκτων πρέπει να θεωρηθεί σοβαρά, ίσως μάλιστα και η ιστορική ανάγκη για κάτι τέτοιο, αν πρόκειται ο πολιτισμός να προοδεύσει σε ένα ανώτερο επίπεδο ελευθερίας. Για να διατυπώσει κανένα την υπόθεση ενός μη αποθητικού πολιτισμού προεκτείνοντας τη θεωρία των ενστίκτων του Freud, πρέπει να ξαναεξετάσει την έννοια των πρωτογενών ενστίκτων του Freud, των αντικειμενικών τους σκοπών και τις σχέσεις που υπάρχει μεταξύ τους. Στην αντίληψη αυτή, το στοιχείο που κυρίως φαίνεται να εναντιώνεται σε οποιαδήποτε υπόθεση ενός μη αποθητικού πολιτισμού είναι το ένστικτο του θανάτου. Η ίδια ύπαρξη ενό τέτοιου ένστικτου φαίνεται να γεννά αυτόματα ολόκληρο το δίκτυο περιορισμών και ελέγχων που έχει θεσμοθετήσει ο πολιτισμός. Η έμφυτη καταστροφικότητα πρέπει να δημιουργεί την αδιάκοπη απόθεση. Κατά συνέπεια, η επανεξέτασή μας πρέπει να αρχίσει με την ανάλυση του ένστικτου του θανάτου από το Φρόιντ. Είδαμε πως στην όψιμη θεωρία των ενστίκτων του Φρόιντ, η περιεχόμενη στην οργανική ζωή αναγκαστική ροπή προς την αποκατάσταση μιας παροχημένης κατάστασης πραγμάτων που η ζωντανή οντότητα υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει κάτω από την πίεση εξωτερικών ενοχλητικών δυνάμεων, είναι κοινή και στα δύο πρωτογενή ένστικτα, τον έρωτα και το ένστικτο του θανάτου. Ο Φρόιντ θεωρεί την αναδρομική αυτή τάση σαν έκφραση της αδράνειας μέσα στην οργανική ζωή και αποτολμά την εξής υποθετική εξήγηση. Την εποχή που η ζωή πρωτοάρχισε στην άψυχη υλή αναπτύχθηκε μια δυνατή ένταση που ο νεαρός οργανισμός επιδίωκε να ανακουφίσει επιστρέφοντας στην άψυχη κατάσταση. Στα πρώιμα στάδια της οργανικής ζωής, ο δρόμος προς την προηγούμενη κατάσταση της ανόργανης ύπαρξης πιθανό να ήταν πολύ σύντομο και ο θάνατος πολύ εύκολος. Αλλά βαθμιαία, εξωτερικές επιδράσεις μάκρυναν το δρόμο αυτό και εξανάγκασαν τον οργανισμό να ακολουθεί όλο ένα και μακρύτερου, πιο περίπλοκους γύρου προς το θάνατο. Όσο μικρότερος και περιπλοκότερος ο γύρος, τόσο πιο διαφοροποιημένος και ισχυρός γίνεται ο οργανισμός. Τελικά κατακτά την υδρόγειο για βασίλειό του. Εν τούτης, ο αρχικός σκοπός των ενστίκτων παραμένει. Επιστροφή στην ανόργανη ζωή, την νεκρή ύλη. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, αναπτύσσοντας την πιο πλούσια σε συνέπειες υπόθεσή του, ο Φρόιντε δηλώνει επανειλημμένα ότι εξωγενείς παράγοντες καθόρισαν την πρωτογενή ανάπτυξη των ενστίκτων. Ο οργανισμός υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την παροχημένη κατάσταση πραγμάτων... ...κάτω από την πίεση εξωτερικών ενοχλητικών δυνάμεων. Τα φαινόμενα της οργανικής ζωής πρέπει να αποδοθούν σε εξωτερικές ενοχλητικές και εκτρεπτικές επιδράσεις. Κρίσιμες εξωτερικές επιδράσεις έφεραν τέτοιες αλλαγέ ...που υποχρέωσαν την ουσία που ακόμα επιζούσε να ολό ολοένα περισσότερο από την αρχική διαδρομή της ζωή αν ο οργανισμός πεθαίνει από εσωτερικά αίτια, τότε ο γύρος προς το θάνατο πρέπει να προξενήθηκε από εξωτερικούς παράγοντες. Ο Φρόιντ παίρνει για δεδομένο πως οι παράγοντες αυτοί πρέπει να αναζητηθούν στην ιστορία της γης όπου ζούμε και τις σχέσεις της προς τον ήλιο. Εν τούτης, η ανάπτυξη του ζώου άνθρωπος δεν παραμένει κλεισμένη στην γεωλογική ιστορία. Ο άνθρωπος γίνεται με βάση την φυσική ιστορία, το υποκείμενο και αντικείμενο της ίδιας του ιστορίας. Αρχικά η πραγματική διαφορά μεταξύ του ένστικτου της ζωής και του ένστικτου του θανάτου ήταν πολύ μικρή. Στην ιστορία του ζώου άνθρωπος μεγαλώνει και καταλήγει να γίνει ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό του ίδιου του ιστορικού προτσές. Το διάγραμμα της σελίδας 143 μπορεί να δείξει παραστατικά το οικοδόμημα της βασικής δυναμικής των ενστίκτων του Φρόιντ. Και είναι το εξής. Στάδια 1. ανοργανιλι; ύλη. Στάδια 2 έως 3. 4-5. Αρχή της ειδονής. Χρονική αρχή της ζωής. Δημιουργία έντασης. Έρος. Ένωση σπερματικών κυτάρων. Αναγκαστική ροπή προς την αναδρομή. Ορμή προς επιστροφή στην ανόργανη ύλη. Στάδια 6-7. Αρχή της πραγματικότητας. Ανάγκη, αγώνας για την επιβίωση. Σεξουαλισμός. Οργανωμένος, έρωτας, εξύψωση κλπ. Εξωτερικοποιημένη και εσωτερικοποιημένη επιθετικότητα. Καταστροφική ορμή. Σχηματισμός συνόλων, κυριαρχία του ανθρώπου και της φύσης, ηθική, το συμπέρασμα όλων αυτών. Το διάγραμμα παρουσιάζει μια ιστορική αλληλουχία από την αρχή της οργανικής ζωής, στάδια 2 και 3, διαμέσου του διαπλαστικού στάδιου των δύο πρωτογενών ενστίκτων, 5, μέχρι την τροποποιημένη ανάπτυξή του σαν ανθρώπινων ενστίκτων μέσα στον πολιτισμό, 6 έως 7. Τα σημεία μεταστροφής βρίσκονται στα στάδια 3 και 6. Προξενούνται και τα δύο από εξωγενείς παράγοντες με βάση τους οποίους ο ορισμένος σχηματισμός καθώς και η κατοπινή δυναμική των ενστίκτων γίνονται ιστορικά επίκτητα στοιχεία. Στο στάδιο 3 ο εξωγενής παράγοντας είναι η μη ανακουφισμένη ένταση, η δημιουργημένη από την γέννηση της οργανικής ζωής. Η εμπειρία του ότι η ζωή είναι λιγότερο ικανοποιητική, πιο οδυνηρή από τα προηγούμενα στάδια. Παράγει το ένστικτο του θανάτου σαν ορμή προς ανακούφιση της έντασης αυτής με μέσο την αναδρομή. Έτσι, η δράση του ένστικτου του θανάτου εμφανίζεται σαν αποτέλεσμα του τραύματος της πρωτογενούς απογοήτευση τη έλλειψη και του πόνου που εδώ προξενούνται από ένα γεωλογικό-βιολογικό γεγονός. Το άλλο σημείο μεταστροφής όμως δεν είναι πια γεωλογικό-βιολογικό. Βρίσκεται στο κατόφλι του πολιτισμού. Εδώ ο εξωγενής παράγοντας είναι η ανάγκη, ο ενσυνήτητος αγώνας για τη διαβίωση. Εφαρμόζει τους αποθητικούς ελέγχου των σεξουαλικών αισθήκτων. Πρώτα με την στιγνή βία του πατριάρχη κατόπιν με την θεσμοθέτηση και την εσωτερικοποίηση. Καθώ και το μετασχηματισμό του ένστικτου του θανάτου σε κοινωνικά χρήσιμη επιθετικότητα και ηθική. Αυτή η οργάνωση των ενστικτών, μακρόχρονο προτσέ πραγματικά, δημιουργεί τον πολιτισμένο καταμερισμό τη εργασία, την πρόοδο, την τάξη και τον νόμο. Είναι όμω και αφετηρία τη αλυσίδα των γεγονότων που οδηγεί στην προοδευτική εξασθένηση του έρωτα και με αυτόν τον τρόπο στην αύξηση τη επιθετικότητα και του αισθήματο ενοχή. Είδαμε πως η ανάπτυξη αυτή δεν αποτελεί μέρος του αγώνα για την επιβίωση παρά μόνο στην αποθητική της οργάνωση και ότι στο τωρινό στάδιο η δυνατή κατάκτηση της έλλειψης κάνει τον αγώνα αυτόν όλο και πιο παράλογο. Αλλά μήπως δεν υπάρχουν μέσα στα ίδια τα ένστικτα, ακοινωνικές δυνάμεις που υπαγορεύουν αποθητικούς ελέγχους ανεξάρτητα από τη σπάνη ή την αυθονία που χαρακτηρίζει τον εξωτερικό κόσμο. Και πάλι φέρνουμε στο νου τη δήλωση του Φρόιντ πως η φύση των ενστίκτων είναι ιστορικά επίκτητη. Κατά συνέπεια, η φύση αυτή υπόκειται σε αλλαγή αν οι θεμελιώδεις συνθήκες που ανάγκασαν τα ενστίκτα να αποκτήσουν τη φύση αυτή έχουν αλλάξει. Αληθεύει βέβαια πως οι συνθήκες αυτές είναι ακόμα οι ίδιες εφόσον ο αγώνας της διαβίωσης εξακολουθεί να διεξάγεται μέσα στα πλαίσια της σπάνης και της κυριαρχίας αλλά τείνουν να γίνουν ξεπερασμένες και τεχνιτές αφού έχει παρουσιαστεί η πραγματική δυνατότητα της κατάργησή τους. Ο βαθμός των οποίων έχει αλλάξει η βάση του πολιτισμού, ενώ η αρχή του έχει διατηρηθεί, μπορεί να απεικονιστεί από το γεγονός ότι η διαφορά μεταξύ των χρονικών αρχών του πολιτισμού και του τωρινού του στάδιου φαίνεται άπειρα μεγαλύτερη από τη διαφορά μεταξύ των χρονικών αρχών του πολιτισμού και του προηγούμενου στάδιου όπου η φύση των ενστίκτων επικτήθηκε. Βέβαια, η αλλαγή των συνθηκών του πολιτισμού θα επιδρούσε άμεσα μόνο στα σχηματισμένα ανθρώπινα ενστίκτα, τα σεξουαλικά και επιθετικά ενστίκτα. Για τις βιολογικε γεωλογικές συνθήκες που ο Φρόιντ πήρε σαν δεδομένε για την ζωντανή ουσία καθ' αυτή, δεν προβλέπεται καμιά τέτοια αλλαγή. Η γέννηση τη ζωή εξακολουθεί να είναι ένα τραύμα και έτσι η εξουσία της αρχή τη Νερβάνα φαίνεται να είναι ατράνταχτη. Παρ' όλα αυτά, τα παράγωγα του ένστικτου, του θανάτου, λειτουργούν μόνο σε συγκερασμό με τα σεξουαλικά ένστικτα. Όσο η ζωή αυξάνει, το πρώτο παραμένει υποτελέ στα τελευταία. Η μοίρα της Δεστρούντο, uh, τη της ενέργειας των ενστίκτων της καταστροφής, εξαρτάται από τη μοίρα της «λίπιντο». Κατά συνέπεια, μια ποιοτική αλλαγή της ανάπτυξης του σεξουαλισμού πρέπει αναγκαία να μετατρέψει τις εκδηλώσεις του ένστικτου του θανάτου. Έτσι, η υπόθεση ενό μη αποθητικού πολιτισμού πρέπει να επικυρωθεί θεωρητικά πρώτα με την απόδειξη ότι υπάρχει δυνατότητα μια μη αποθητική ανάπτυξη τη Λίμπιτο κάτω από τι συνθήκε του όριμου πολιτισμού. Την κατεύθυνση μια τέτοια ανάπτυξη τη δείχνουν οι διανοητικέ εκείνε δυνάμει που σύμφωνα με τον Φρόιντ παραμένουν ουσιαστικά ελεύθερε από την αρχή τη πραγματικότητα και επεκτείνουν την ελευθερία αυτή στον κόσμο τη όρημη συνείδηση. Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η επανεξέτασή τους. Σελίδα 146. Κεφάλαιο 7. Φαντασία και ουτοπία. Στη θεωρία του Φρόιντ, οι διανοητικές δυνάμεις που αντιτίθενται στην αρχή της πραγματικότητας εμφανίζονται κυρίως σαν εκτοπισμένες στο υποσυνείδητο από όπου ενεργούν. Η εξουσία τη της αρχή τη ειδονή εξασκείται μόνο επάνω στα βαθύτερα και πιο αρχαϊκά ασυνείδητα προτσέ. Αυτά δεν μπορούν να παρέξουν πρότυπα για την οικοδόμηση μια μη αποθητική νοοτροπία, ούτε για την αξία αλήθεια ενό τέτοιου οικοδομήματος. Αλλά ο Φρόιντ διαλέγει τη φαντασία σαν μια διανοητική δραστηριότητα που διατηρεί μεγάλο βαθμό ελευθερία από την αρχή τη πραγματικότητα, ακόμα και στη σφαίρα τη αναπτυγμένη συνείδηση. Υπενθυμίζουμε την περιγραφή που παραθέτει στις δύο αρχές της διανοητικής λειτουργίας. Με την εισαγωγή της αρχής της πραγματικότητας, ένας τρόπος της δραστηριότητα της σκέψης αποσπάστηκε. Κρατήθηκε ελεύθερος από δοκιμές επάνω στην πραγματικότητα και έμεινε υποτελής την αρχή της ειδονής μόνο. Αυτή είναι η πράξη της κατασκευής φαντασιών που αρχίζει κιόλας με τα παιχνίδια των παιδιών και αργότερα συνεχιζόμενη σαν όνειροπόλημα, εγκαταλείπει την εξάρτησή της από πραγματικά αντικείμενα. Η φαντασία παίζει ένα πολύ αποφασιστικής σημασίας ρόλο μέσα στην όλη διανοητική δομή. Συνδέει τα βαθύτερα στρώματα του ασυνείδητου με τα ανώτερα προϊόντα τη συνείδησης, τέχνη, το όνειρο με την πραγματικότητα. Συντηρεί τα αρχέτυπα του γένους, της διαρκείς αλλά αποθυμένε ιδέες της συλλογική και της ατομικής μνήμης, τι απαγορευμένες παραστάσεις της ελευθερίας. Ο Φρόιντ διαβλέπει μια διπλή σύνδεση μεταξύ των σεξουαλικών ενστίκτων και της φαντασίας από τη μεριά και μεταξύ των ενστίκτων του εγώ και των δραστηριοτήτων της συνείδησης από την άλλη. Η διχοτόμηση αυτή είναι απαράδεκτη, όχι μόνο στο φως της όψιμης διατύπωση θεωρίας των ενστίκτων, που εγκαταλείπει τα ανεξάρτητα ένστικτα του εγώ, αλλά επίσης εξαιτία της ενσωμάτωσης της φαντασίας στην καλλιτεχνική και ακόμα και στην συνηθισμένη κανονική συνείδηση. Εν τούτηση, η συγγένεια μεταξύ φαντασίας και σεξουαλισμού παραμένει κρίσιμη για τη λειτουργία της πρώτης. Η αναγνώριση της φαντασία σαν δραστηριότητα τη σκέψη με το δικό τη νόμο και τι δικές της αξίε αλήθεια δεν ήταν καινούρια στην ψυχολογία και τη φιλοσοφία. Η πρωτότυπη προσφορά του Φρόιντ βρισκόταν στην προσπάθειά του να δείξει τη γένεση αυτού του τρόπου σκέψη και τι ουσιώδους σχέσει του με την αρχή της ειδονή. Η καθιέρωση της αρχή της πραγματικότητα προξενεί μια διαίρεση και ένα σακάτεμα του νου που με τρόπο μοιραίο καθορίζει ολόκληρη την ανάπτυξή του. Η διανοητική λειτουργία που ήταν άλλοτε ενοποιημένη στο εγώ της Ιδονής χωρίζεται τώρα στα δύο. Το κύριο ρεύμα της διοχετεύεται στην περιοχή όπου επικρατεί η αρχή της πραγματικότητας και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της. Έτσι εξαρτημένο το μέρος αυτό του νου παίρνει το μονοπόλιο της ερμηνείας, του χειρισμού και της αλλίωσης της πραγματικότητας, της διακυβέρνηση της ανάμνησης και της λησμονιάς, ακόμα και του ορισμού του τι είναι πραγματικότητα, του πώς πρέπει να χρησιμοποιείται και να λοιώνεται. Το άλλο μέρος του διανοητικού μηχανισμού παραμένει ελεύθερο από τον έλεγχο της αρχής της πραγματικότητα, με αντίτιμο το να γίνει ανίσχυρο, ατελέσφορο, μη ρεαλιστικό. Ενώ πρωτήτερα το εγώ το οδηγούσε και το έσπροχνε ολόκληρη η διανοητική του ενέργεια, τώρα πρέπει να οδηγείται μόνο από το μέρο του εκείνου που συμμορφώνεται με την αρχή τη πραγματικότητα. Αυτό και μόνο αυτό το μέρο πρέπει να προσδιορίζει του αντικειμενικούς σκοπού, τα σταθμά και τι αξίε του εγώ. Σαν λόγο γίνεται η μοναδική παρακαταθήκη τη κρίση, τη αλήθεια, τη λογικότητα. Αποφασίζει τι είναι χρήσιμο και τι άχρηστο, καλό και κακό. Η φαντασία σαν ξεχωριστό διανοητικό προτσές γεννιέται και ταυτόχρονα αφήνεται πίσω με την οργάνωση του «εγώ της ειδονής» σε «εγώ της πραγματικότητας». Ο λόγος επικρατεί. Γίνεται δυσάρεστο, αλλά χρήσιμος και σωστός. Η φαντασία παραμένει ευχάριστη αλλά γίνεται άχρηστη, όχι αληθινή, απλό παιχνίδι, ονειροπόλημα. Σαν τέτοια εξακολουθεί να μιλά τη γλώσσα της αρχής της ειδονής, της ελευθερίας από την απόθεση, της επιθυμία και της ικανοποίηση που δεν έχουν ανακοπεί. Αλλά η πραγματικότητα οδεύει σύμφωνα με τους νόμους του λόγου, χωρίς καμιά υποχρέωση πια στη γλώσσα των ονείρων. Ωστόσο η φαντασία διατηρεί τη δομή και τις τάσει της ψυχής πριν από την οργανωσή της από την πραγματικότητα, πριν από το να γίνει άτομο σε αντιδιαστολή με άλλα άτομα. Και ταυτόχρονα, όπως και το Αυτός το οποίο παραμένει αφιερωμένη, η φαντασία συντηρεί τη μνήμη του υποϊστορικού παρελθόντος όταν η ζωή του ατόμου ήταν η ζωή του γένους, την παράσταση της άμεσης ενότητας μεταξύ του καθολικού και του ειδικού κάτω από την διακυβέρνηση της αρχής της ειδονής. Αντίθετα, ολόκληρη η κατοπινή ιστορία του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από την καταστροφή της ενότητας αυτής. Η θέση του εγώ με την ιδιότητά της σαν ανεξάρτητου ατομικού οργανισμού έρχεται σε σύγκρουση με τον εαυτό της την άλλη του ιδιότητα σαν μέλος μιας σειράς γενναιών. Το γένος τώρα ζει στην συνειδητή και όλο ένα ανανεούμενη σύγκρουση μεταξύ των ατόμων καθώς και ανάμεσα σε αυτά και τον κόσμο. Η πρόοδος κάτω από την αρχή της απόδοσης οδεύει μέσα από τις συγκρούσεις αυτές. Το Principium Individuationis, όπως εφαρμόζεται από την αρχή της πραγματικότητας, προξενεί την αποθητική χρησιμοποίηση των πρωτογενών ενστίκτων που συνεχίζουν να επιζητούν το καθένα με το τρόπο του να καταργήσουν το Principium Individuationis, ενώ ασταμάτητα εκτρέπονται από τον αντικειμενικό του σκοπό από την ίδια την πρόοδο που διατηρεί η ενέργειά τους. Σε αυτή την προσπάθεια και τα δύο ένστικτα υπερνικόνται. Μέσα και αντίθετα στον κόσμο του ανταγωνιστικού πρινσίπιου individuationis, η φαντασία διατηρεί το αίτημα του ακέραιου ατόμου, ενωμένη με το γένος και με το αρχαϊκό παρελθόν. Εδώ η μεταψυχολογία του Freud αποκαθιστά τα δικαιώματα της φαντασίας. Σαν ουσιώδες, ανεξάρτητο διανοητικό προτσές, η φαντασία έχει μια αξία αλήθειας εντελώς δικιά της, δηλαδή την υπερνίκηση της ανταγωνιστικής ανθρώπινης πραγματικότητας. Η φαντασία οραματίζεται την συμφιλίωση του ατόμου με το σύνολο, τις επιθυμίες με την πραγματοποίηση, τις ευτυχίες με το λόγο. Ενώ η αρμονία αυτή έχει εκτοπιστεί στην ουτοπία από την κατεστημένη αρχή της πραγματικότητας, η φαντασία επιμένει ότι πρέπει και μπορεί να γίνει πραγματική, ότι πίσω από την αυταπάτη βρίσκεται γνώση. Οι αλήθειε της φαντασία πραγματοποιούνται για πρώτη φορά όταν η ίδια η φαντασία παίρνει μορφή, όταν δημιουργεί ένα σύμπαν αισθητήριας πρόσληψης και κατανόησης, ένα υποκειμενικό και ταυτόχρονα αντικειμενικό σύμπαν. Αυτό συμβαίνει στην τέχνη. Η ανάλυση της γνωστικής λειτουργίας της φαντασίας οδηγείται έτσι στην αισθητική σαν την επιστήμη της ομορφιάς. Πίσω από την αισθητική μορφή βρίσκεται η αποθημένη αρμονία αισθητικότητας και λόγου, η αιώνια διαμαρτυρία κατά της οργάνωσης της ζωής από την λογική της κυριαρχίας, η κριτική της αρχής της απόδοσης. Η τέχνη είναι ίσως η πιο φανερή επιστροφή των αποθυμένων, όχι μόνο στο επίπεδο του ατόμου, αλλά και στο γενετικό ιστορικό επίπεδο. Η καλλιτεχνική φαντασία διαμορφώνει την ασυνείδητη μνήμη της απελευθέρωσης που απέτυχε, της υπόσχεσης που προδόθηκε. Κάτω από την εξουσία της αρχής της απόδοσης, η τέχνη ορθώνει ενάντια στην θεσμοθετημένη απόθεση την εικόνα του ανθρώπου σαν ελεύθερου υποκείμενου. Αλλά σε μια κατάσταση ανελευθερίας, η τέχνη μπορεί να διατηρήσει την εικόνα της ελευθερίας μόνο με την άρνηση της ανελευθερίας. Από τότε που ξύπνησε η συνείδηση της ελευθερίας, δεν υπάρχει εργοτέχνη που να μην αποκαλύπτει το αρχαίτυπο περιεχόμενο. Την άρνηση της ανελευθερίας. Αργότερα θα δούμε πως το περιεχόμενο αυτό κατέληξε να πάρει την αισθητική μορφή που υπακούει σε αισθητικές αρχές. Σαν αισθητικό φαινόμενο, η κριτική λειτουργία της τέχνης αυτοαναιρείται. Η ίδια η αφιέρωση της τέχνης στην μορφή φθείρει την άρνηση της ανελευθερίας στην τέχνη. Για να αρνηθεί ένα έργο τέχνης στην ανελευθερία, πρέπει να την παρουσιάσει με ομοιότητα προς την πραγματικότητα. Αυτό το στοιχείο της ομοιότητας, εμφάνιση, shine, Αναγκαία υποβάλλει την απεικονιζόμενη πραγματικότητα σε αισθητικά κριτήρια και έτσι της αφαιρεί την τρομακτικότητά της. Επιπλέον, η μορφή του έργου τέχνη περιβάλλει το περιεχόμενο με τις ιδιότητες της απόλαυσης. Το ύφος, ο ρυθμός, το μέτρο εισάγουν μια αισθητική τάξη που είναι απολαυστική καθαυτή, αυτή. Συμφιλιώνει με το περιεχόμενο. Η αισθητική ιδιότητα της απόλαυσης, ακόμα και της διασκέδασης, είναι αδιαχώριστη από την ουσία της τέχνης, οσοδήποτε τραγικό, οσοδήποτε ασυμβίβαστο και να είναι το έργο τέχνης. Η πρόταση του Αριστοτέλη, αναφορικά με το «καθαρτικό» αποτέλεσμα της τέχνης συνοψίζει τη διπλή λειτουργία της τέχνης. Να αντιθέσει και να συμφιλιώσει. Να κατηγορήσει και να οθώσει. Να φέρει πίσω τα αποθυμένα και να τα ξαναποθήσει εξαγρισμένα. Οι άνθρωποι μπορούν να εξυψώνονται με την κλασική φιλολογία. Διαβάζουν και βλέπουν και ακούνε τα ίδια του τα αρχαία τυπά να επαναστατούν, να θριαμβεύουν, να παρετούνται ή να καταστρέφονται. Και αφού όλα αυτά έχουν μορφοποιηθεί αισθητικά, μπορούν να τα απολαύσουν και να τα ξεχάσουν. Εν τούτης, μέσα στα όρια της αισθητικής μορφής, η τέχνη έδινε έκφραση. Αν και με αμφίροπο τρόπο στην επιστροφή της αποθυμένη παράστασης της απελευθέρωσης, η τέχνη ήταν αντίθετη. Στο τωρινό στάδιο, στην περίοδο της γενικής κινητοποίηση, ακόμα και αυτή η πολύ αμφίροπη αντίθεση δεν φαίνεται πια βιώσιμη. Η τέχνη επιζεί μόνο όπου αυτοαναιρείται, όπου διασώζει την ουσία της με την άρνηση της παραδοσιακής της μορφής και έτσι με την άρνηση της συμφιλίωσης, όπου γίνεται σουρεαλιστική και ατονική. Αλλιώτικα, η τέχνη συμμερίζεται τη μοίρα κάθε πραγματικής ανθρώπινης επικοινωνίας. Πεθαίνει. Αυτό που ο Κάρλ Κράουσ έγραψε στην αρχή της φασιστικής περίοδου είναι ακόμα αλήθεια. Ο λόγος αποκοιμήθηκε όταν ο κόσμος εκείνος ξύπνησε. Σε μια λιγότερο εξυψωμένη μορφή, η αντίθεση της φαντασίας προς την αρχή της πραγματικότητας είναι περισσότερο στο στοιχείο της μέσα σε υποπραγματικές και υπερπραγματικές λειτουργίες όπως το όνειρο, το ονειροπόλυμα, το παιχνίδι, η ροή της συνείδησης. Στην πιο ακραία της διεκδίκηση της απόλαυσης πέρα από την αρχή της πραγματικότητας, η φαντασία καταργεί το κατεστημένο principio individuationis καθ' αυτό. Εδώ ίσω ορίζονται οι της προσκόλλησης τη φαντασίας των πρωτογενή έρωτα. Ο σεξουαλισμός είναι η μόνη λειτουργία ενός ζωντανού οργανισμού που εκτείνεται πέρα από το άτομο και εξασφαλίζει την σύνδεσή του με το είδος. Εφόσον ο σεξουαλισμός οργανώνεται και ελέγχεται από την αρχή της πραγματικότητας, η φαντασία στρέφεται κυρίως κατά του κανονικού σεξουαλισμού. Εξετάσαμε νωρίτερα τη συγγένεια μεταξύ φαντασίας και ανομαλιών Παρ' όλα αυτά, το ερωτικό στοιχείο μέσα στη φαντασία ξεπερνά τι εκφράσεις. Αποσκοπεί σε μια ερωτική πραγματικότητα, όπου τα ένστικτα της ζωής θα ερχόντουσαν σε ακινησία μέσα στην πλήρωση, χωρίς απόθεση. Αυτό είναι το υπέρτατο περιεχόμενο του προτσέ της φαντασίας μέσα στην αντίθεσή τη προς την αρχή της πραγματικότητας. Με βάση το περιεχόμενο αυτό, η φαντασία παίζει ένα μοναδικό ρόλο μέσα στην διανοητική δυναμική. Ο Φρόιντ αναγνώρισε το ρόλο αυτό, αλλά σε τούτο το σημείο η μεταψυχολογία του θάνει σε μια μοιραία καμπή. Η εικόνα μιας διαφορετικής μορφής της πραγματικότητας εμφανίστηκε σαν η αλήθεια μιας από τις βασικές διανοητικές λειτουργίες. Η εικόνα αυτή περιέχει τη χαμένη ενότητα μεταξύ του καθολικού και του ειδικού και την ακέραιη ικανοποίηση των ενστίκτων τη ζωής από την συμφιλίωση των αρχών τη ειδονής και πραγματικότητας. Η αξία της αλήθειας της ενισχύεται από το γεγονός ότι η εικόνα ανήκει στην ανθρωπότητα πάνω και πέρα από το «principium individuationis». Ωστόσο, κατά τον Φρόιντ, η εικόνα αναστένει μόνο το υποϊστορικό παρελθόν του γένους και του ατόμου, πριν από όλο τον πολιτισμό. Επειδή ο τελευταίος μπορεί να αναπτυχθεί μόνο με την καταστροφή της υποιστορική ενότητας μεταξύ της αρχής της Ιδονής και της αρχής της πραγματικότητας, η εικόνα πρέπει να παραμείνει θαμένη στο ασυνείδητο και η φαντασία πρέπει να γίνει παιδικό παιχνίδι ονειροπόλημα. Ο μακρύ δρόμος τη συνείδησης που οδήγησε από την πρωτόγωνη ορδή σε ολοένα ανώτερε μορφέ πολιτισμού δεν μπορεί να αντιστραφεί. Τα συμπεράσματα του Φρόιντα αποκλείουν την έννοια μιας ιδανική κατάστασης της φύσης». Αλλά επίσης βάζουν μιαν ειδική ιστορική μορφή του πολιτισμού στη θέση της φύσης του πολιτισμού. Η ίδια η θεωρία του δεν δικαιώνει το συμπέρασμα αυτό. Από την ιστορική αναγκαιότητα της αρχής της απόδοσης και από την συνέχισή της πέρα από την ιστορική αναγκαιότητα, δεν έπεται ότι μια άλλη μορφή πολιτισμού κάτω από μια άλλη αρχή της πραγματικότητας είναι αδύνατη. Στη θεωρία του Freud η ελευθερία από την απόθεση είναι ζήτημα του ασυνείδητου, του υποϊστορικού και ακόμα και υποανθρώπινου παρελθόντος, πρωτογενών βιολογικών και διανοητικών λειτουργιών. Κατά συνέπεια, η ιδέα μιας μη αποθητικής αρχής της πραγματικότητας είναι ζήτημα αναδρομής. Το ότι μια τέτοια αρχή θα μπορούσε καθ' αυτή να γίνει μια ιστορική πραγματικότητα, ζήτημα αναπτυσσόμενης συνείδησης, το ότι οι εικόνες της φαντασίας θα μπορούσαν να αναφέρονται στο ακατάκτητο μέλλον της ανθρωπότητας, μάλλον παρά στο άσχημα κατακτημένο της παρελθόν, όλα αυτά φαινόντουσαν στο Freud σαν το πολύ μια νόστιμη ουτοπία». Ο κίνδυνος να γίνει λανθασμένη χρήση της ανακάλυψης της αξίας αλήθειας της φαντασίας για αναδρομικές τάσεις βρίσκει σαν παράδειγμα το έργο του Γιούγκου. Πιο εμφαντικά από τον Φρόιντ επέμεινε στην γνωστική δύναμη της φαντασίας. Κατά το Γιούγκ η φαντασία είναι αδιάκριτα ενωμένη με όλους τους άλλους διανοητικούς ρόλους. Εμφανίζεται άλλε φορές σαν προαιώνια, άλλοτε σαν την υπέρτατη και την πιο τολμηρή σύνθεση όλων των δυνατοτήτων. Η φαντασία είναι πάνω απ' όλα η δημιουργική δραστηριότητα που από αυτήν απορρέουν οι απαντήσει για όλε οι ερωτήσει που μπορούν να απαντηθούν. Είναι η μητέρα όλων των δυνατοτήτων που μέσα τη όλα τα διανοητικά αντίθετα, καθώ και η σύγκρουση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου ενώνονται. Η φαντασία πάντα έχτιζε τη γέφυρα ανάμεσα στι ασυμβίβαστε απαιτήσει αντικείμενου και υποκείμενου, εξωστρέφεια και εσωστρέφεια. Η ανασκόπηση και η προσμονή που ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν τη φαντασία αναφέρονται καθαρά. Η φαντασία όχι μόνο κοιτάζει πίσω σε ένα πρωταρχικό χρυσό παρελθόν, αλλά επίσης και μπροστά προς όλες τις ακόμα απραγματοποιητες, μα πραγματοποιήσιμε δυνατότητες. Όμως και στο πρώιμο έργο του Γιούγκου τονίζονται ήδη οι ανασκοπικές και κατά συνέπεια φανταστικές ιδιότητες της φαντασίας. Η σκέψη του όνειρου κινείται με αναδρομικό τρόπο προς την ακατέργαστη στήλη της μνήμης. Είναι μια αναδρομή στην αρχική αισθητήρια πρόσληψη. Στην ανάπτυξη της ψυχολογίας του Ιούγκου, οι μυστικιστικές και αντιδραστικές τάσεις της επικράτησαν και εκμιδένισαν τα κριτικά γνωστικά συνειδένε της μεταψυχολογίας του Φρόιντ. Η αξία της αλήθειας της φαντασίας αναφέρεται όχι μόνο στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον. Οι μορφέ τη ελευθερία και ευτυχία που επικαλείται ισχυρίζονται ότι φέρουν την ιστορική πραγματικότητα. Στην άρνησή τη να παραδεχτεί σαν τελειωτικού του περιορισμού που επιβάλλονται πάνω στην ελευθερία από την αρχή τη πραγματικότητα, στην άρνησή τη να ξεχάσει τι μπορεί να υπάρχει, βρίσκεται η κριτική λειτουργία τη φαντασία. Το να υποδουλώσει κανένας τη φαντασία έστω και να η λεγόμενη ευτυχία του, σημαίνει να βιάσει όλη την υπέρτατη δικαιοσύνη που κανένας βρίσκει μέσα στον εαυτό του. Μόνον η φαντασία μου λέει τι μπορεί να είναι. Αντρέ Βρετών. Τα μανιφέστα του σουρεαλισμού Οι σουρεαλιστές αναγνώρισαν τις επαναστατικές συνέπειες των ανακαλύψεων του Φρόιντ. Η φαντασία ετοιμάζεται ίσω να απαιτήσει να πάρει πίσω τα δικαιώματά τη. Αλλά όταν ρώτησαν, δεν μπορεί το όνειρο επίση να εφαρμοστεί στη λύση των ουσιαστικών προβλημάτων τη ζωή. Ξεπέρασαν την ψυχανάλυση, απαιτώντα το όνειρο να γίνει πραγματικότητα, χωρί κανένα να λοιώσει το περιεχόμενό του. Η τέχνη συμμάχησε με την επανάσταση. Η χωρί συμβιβασμού προσκόλληση στην αυστηρή αξία αλήθεια τη φαντασία την πραγματικότητα με μεγαλύτερη πληρότητα. Το ότι η προτάση τη καλλιτεχνική φαντασία είναι αναλυθή με βάση την πραγματική οργάνωση των γεγονότων ανήκει στην ουσία της αλήθεια του. Η αλήθεια πω μια πρόταση αναφερόμενη σε ένα πραγματικό συμβάν είναι αναλυθή μπορεί να εκφράζει την ζωτική αλήθεια ω προ το αισθητικό επίτευγμα. Εκφράζει τη μεγάλη άρνηση που είναι το πρωτογενέ του χαρακτηριστικό. Αυτή η μεγάλη άρνηση είναι η διαμαρτυρία ενάντια στην περιττή απόθυση, ο αγώνας για την υπέρτατη μορφή της ελευθερίας, το να ζει κανένα χωρί Αλλά αυτή η ιδέα θα μπορούσε να διατυπωθεί ατιμόρυτα μόνο στη γλώσσα της τέχνης. Στα πιο ρεαλιστικά πλαίσια της πολιτικής θεωρίας και ακόμα και της φιλοσοφίας, δυσφημίστηκε με σχεδόν απόλυτη γενικότητα σαν ουτοπία. Η εκτόπιση των πραγματικών δυνατοτήτων στην ουδέτερη περιοχή της ουτοπίας είναι καθ' αυτή ένα ουσιαστικό στοιχείο της ιδεολογίας της αρχή της απόδοσης. Αν η οικοδόμηση μιας μη αποθητικής ανάπτυξης των ενστίκτων προσανατολιστεί όχι προς το υποϊστορικό παρελθόν αλλά προς το ιστορικό παρόν και τον όριμο πολιτισμό, η ίδια ιδέα της ουτοπίας χάνει την έννοιά η άρνηση της αρχής της απόδοσης εμφανίζεται όχι ενάντια, αλλά στην με την πρόοδο της ενσυνείδητης λογικότητας. Προϋποθέτει την ύψιστη οριμότητα του πολιτισμού. Τα ίδια τα επιτεύγματα της αρχής της απόδοσης έχουν ενδύνει την ασυμφωνία μεταξύ των αρχαϊκών ασυνείδητων και ενσυνείδητων λειτουργιών του ανθρώπου από τη μια μεριά και των πραγματικών δυνατοτήτων του από την άλλη. Η ιστορία της ανθρωπότητας φαίνεται να τίνει προς ένα άλλο σημείο μεταστροφής στη σειρά των μεταπτώσεων των ενστίκτων. Και όπως ακριβώς τα προηγούμενα σημεία μεταστροφής, η προσαρμογή της αρχαϊκής διανοητικής δομής στο νέο περιβάλλον θα σήμαινε μια άλλη καταστροφή, μια εκρηκτική αλλαγή στο περιβάλλον καθ' αυτό. Ωστόσο, ενώ το πρώτο σημείο μεταστροφή ήταν, σύμφωνα με την φροηδική υπόθεση, ένα γεγονό της γεωλογική ιστορία, και ενώ το δεύτερο συνέβη και στην χρονική αρχή του πολιτισμού, το τρίτο σημείο μεταστροφή θα βρισκόταν στο υψηλότερο επίπεδο όπου έφτασε ο πολιτισμό. Ο δρόν σε αυτή την περίπτωση δεν θα ήταν πια το ιστορικό ζώο άνθρωπο, αλλά το ενσυνείδητο, λογικό υποκείμενο που έχει κατακτήσει και οικειοποιηθεί τον αντικειμενικό κόσμο σαν της τη ο ιστορικός παράγοντας που περιέχεται στην θεωρία των ευστίκτων του Φρόιντ πραγματοποιείται στην ιστορία όταν η βάση της ανάγκης, Lebensnot, του, που για τον Φρόιντ απετέλεσε την δικαιολογία της αποθητικής αρχής της πραγματικότητας, υπονομεύεται από την πρόοδο του πολιτισμού. Ωστόσο υπάρχει κάποια ισχύ στο επιχείρημα ότι παρόλη την πρόοδο, οι σπάνι και η ανοριμότητα παραμένουν αρκετά μεγάλε ώστε να εμποδίζουν την πραγματοποίηση τη αρχή των καθένα σύμφωνα με τι ανάγκε του. Το υλικό καθώ και τα διανοητικά μέσα του πολιτισμού είναι ακόμα τόσο περιορισμένα που αναγκαστικά το βιωτικό επίπεδο θα έπεφτε φοβερά αν η κοινωνική παραγωγικότητα διοχετευόταν με ένα καινούριο τρόπο προ την παγκόσμια ικανοποίηση των ατομικών αναγκών. Πολλοί θα έπρεπε να παρετηθούν από μανουγραρισμένε ανέσει, αν όλοι επρόκειτο να ζήσουν μια ανθρώπινη ζωή. Επιπλέον, η κυριαρχούσα διεθνή δομή του βιομηχανικού πολιτισμού φαίνεται να καταδικάζει μια τέτοια ιδέα σε γελιοποίηση. Αυτό δεν αφαιρεί το κύρο τη θεωρητική αιμονή πω η αρχή τη απόδοση έχει καταντήσει ξεπερασμένη. Η συμφιλίωση των αρχών τη ειδονή και τη πραγματικότητα δεν εξαρτάται από την ύπαρξη αυθονία για όλου. Η μόνη ερώτηση που έχει σημασία εδώ είναι αν είναι δυνατόν να διαγραφεί λογικά μια κατάσταση πολιτισμού όπου οι ανθρώπινες ανάγκες ικανοποιούνται με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο βαθμό που η πλεονάζουσα απόθεση να μπορεί να εξουδετερωθεί. Μια τέτοια υποθετική κατάσταση θα μπορούσε λογικά να θεωρηθεί σαν δεδομένη σε δύο σημεία που βρίσκονται στους αντίθετους πόλους των μεταπτώσεων των ενστίκτων. Το ένα θα βρισκόταν στις πρωτόγονες χρονικές αρχές του πολιτισμού, το άλλο στο πιο όριμο σταδιό του. Το πρώτο θα αναφερόταν σε μια μη καταπιαστική κατανομή της σπάνης, σαν αυτή για παράδειγμα που μπορεί να υπήρχε σε μητριαρχικέ φάσεις της αρχαίας κοινωνίας. Το δεύτερο θα αναφερόταν σε μια έλογη οργάνωση της πλήρως αναπτυγμένης βιομηχανικής κοινωνίας μετά την κατυπόταξη της σπάνης. Οι μεταπτώσεις των ενστίκτων βέβαια θα ήταν πολύ διαφορετικές κάτω από τις δύο αυτές συνθήκες, αλλά ένα αποφασιστικής σημασία χαρακτηριστικό θα έπρεπε να ήταν κοινό και στις δύο. Η ανάπτυξη των ενστίκτων θα ήταν μη αποθητική, με την έννοια ότι τουλάχιστον η πλεονάζουσα απόθεση που υπαγορεύεται από τα συμφέροντα της κυριαρχίας δεν θα επιβαλόταν στα ένστικτα. Η ιδιότητα αυτή θα αντανακλούσε την επικρατούσα ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών, εξαιρετικά πρωτόγωνος στην αρχή απέραντα επεκταμένων και εκλεπτισμένων στο δεύτερο στάδιο, σεξουαλικών καθώς και κοινωνικών. Τροφής, στέγης, ενδυμασίας, αεργίας. Η ικανοποίηση αυτή θα ήταν, και τούτο είναι το σπουδαίο σημείο, χωρί μόχθο, δηλαδή χωρί τη διακυβέρνηση της ανθρώπινης ύπαρξης από την αποξενωμένη εργασία. Κάτω από πρωτόγονες συνθήκες, η αποξένωση ακόμα δεν έχει εμφανιστεί εξαιτίας του πρωτόγονου χαρακτήρα των αναγκών καθ' αυτών, του στοιχειώδου, προσωπικού ή σεξουαλικού, χαρακτήρα του καταμερισμού της εργασίας και της απουσίας μιας θεσμοθετημένης ιεραρχικής ειδίκευση ρόλων. Κάτω από τις ιδεώδεις συνθήκε του όριμου βιομηχανικού πολιτισμού, η αποξένωση θα συμπληρωνόταν με την γενική αυτοματοποίηση της εργασίας, τη μείωση του χρόνου εργασίας στο ελάχιστο και την ανταλλαξιμότητα των λειτουργιών. Αφού το μήκος της εργάσιμης μέρας είναι καθ' αυτό ένας από τους κύριους αναδρομικούς παράγοντες που επιβάλλονται πάνω στην αρχή της ειδονής από την αρχή της πραγματικότητας, η συντόμευση της εργάσιμης μέρας μέχρι το σημείο που το απλό απαιτούμενο ποσό εργασίας δεν αναχαιτίζει πια την ανθρώπινη ανάπτυξη, είναι η πρώτη προϋπόθεση της ελευθερίας. Μια τέτοια συντόμευση από μόνη τη θα σήμαινε σχεδόν σίγουρα μια αρκετά μεγάλη πτώση του βιωτικού επίπεδου που επικρατεί σήμερα στις πιο πολλές αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες. Αλλά η αναδρομή σε ένα χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο που θα την προξενούσε η κατάρρευση της αρχής της απόδοσης δεν αποτελεί επιχείρημα κατά τη πρόοδου από άποψη ελευθερία. Το επιχείρημα που κάνει την απελευθέρωση να εξαρτάται από ένα ολοένα υψηλότερο βιωτικό επίπεδο εξυπηρετεί πάρα πολύ εύκολα τη δικαίωση της παράτασης της απόθεσης. Ο ορισμός του βιωτικού επίπεδου με βάση αυτοκίνητα, τηλεοράσεις, αεροπλάνα και τρακτέρ είναι εκείνος της ίδιας της αρχής της απόδοσης. Πέρα από την ισχύ της αρχής αυτής, το βιωτικό επίπεδο θα μετριόταν με άλλα κριτήρια. Την παγκόσμια ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών και την ελευθερία από την ενοχή και το φόβο, εσωτορικοποιημένοι καθώς και εξωτερική ενστικτόδοι καθώς και έλογοι. Ο αληθινός πολιτισμός δεν βρίσκεται ούτε στον γκάζι, ούτε στον ατμό, ούτε στα γραμμόφωνα. Βρίσκεται στη μείωση των ιχνών του προπατορικού αμαρτήματος. Μποντλέρ. Η ψυχή μου γυμνωμένη. Αυτό είναι ο ορισμός της πρόοδου πέρα από την ισχύ της αρχής της απόδοσης. Κάτω από άριστες συνθήκε, η επικράτηση στον όριμο πολιτισμό του υλικού και διανοητικού πλούτου θα ήταν τέτοια που θα επέτρεπε την άκοπη ικανοποίηση των αναγκών, ενώ η κυριαρχία δεν θα παρακόλλει συστηματικά μια τέτοια ικανοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η απαιτουμένη ποσότητα ενεργείας των ενστίκτων που θα έπρεπε ακόμα να εκτρέπεται σε απαραίτητη εργασία με τη σειρά της απόλυτα μηχανοποιημένη και λογικά καταρτισμένη θα ήταν τόσο μικρή ώστε μια μεγάλη περιοχή αποθητικών περιορισμών και τροποποιήσεων που πια δεν θα διατηρούνταν από εξωτερικές δυνάμεις θα κατέρεε. Κατά συνέπεια, η ανταγωνιστική σχέση μεταξύ της αρχής της ειδονής και της αρχής της πραγματικότητας θα αλλοιωνόταν ευνοϊκά για την πρώτη. Ο έρωτας τα ένστιγμα της ζωής θα απελευθερώνονταν σε πρωτοφανή βαθμό. Έπεται από αυτό ότι ο πολιτισμός θα ανατιναζόταν και θα ξαναγύριζε στην προϊστορική αγριότητα, ότι τα άτομα θα πέθαιναν σαν αποτέλεσμα της εξάντλησης των διατηθέμενων μέσων ικανοποίηση και της ίδιας τους της ενέργειας, ότι η απουσία της έλλειψη και της απόθηση θα αποξέρενε όλη την ενέργεια που θα μπορούσε να προαγάγει την υλική και διανοητική παραγωγή σε υψηλότερο βαθμό και μεγαλύτερη κλίμακα. Ο Φρόιντ απαντά καταφατικά. Η απάντησή του βασίζεται στην περισσότερο ή λιγότερο σιωπηρή παραδοχή από μέρους του ενός αριθμού υποθέσεων. Ότι οι ελεύθερες λυμπητικές σχέσεις είναι ουσιαστικά ανταγωνιστικές προς τις σχέσεις έργου. Ότι πρέπει να αποσυρθεί ενέργεια από τις πρώτες για να καθιερωθούν οι δεύτερες. Ότι μόνο η απουσία της πλήρους ικανοποίησης διατηρεί την κοινωνική οργάνωση της εργασίας. Ακόμα και κάτω από άριστε συνθήκες μια έλογης οργάνωσης της κοινωνίας, η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών θα απαιτούσε εργασία και αυτό το γεγονός μόνο του θα επέβαλε ποσοτικό και ποιοτικό περιορισμό των ενθίκτων και έτσι πολυάριθμες κοινωνικές απαγορεύσεις. Όσο πλούσιος και να είναι, ο πολιτισμός εξαρτάται από το σταθερό και μεθοδικό έργο και με αυτόν τον τρόπο από την δυσάρεστη καθυστέρηση της ικανοποίηση. Αφού τα πρωτογενή ένστικτα επαναστατούν από τη φύση τους ενάντια σε τέτοια καθυστέρηση, η αποθητική του τροποποίηση κατά συνέπεια παραμένει μια αναγκαιότητα για όλο τον πολιτισμό. Για να αντιμετωπίσουμε το επιχείρημα αυτό θα έπρεπε να δείξουμε πως η συσχέτιση του Freud απόθεση των ενστίκτων, κοινωνικά χρήσιμη εργασία, Πολιτισμός μπορεί να μετασχηματιστεί με τρόπο που να έχει έννοια στη συσχέτιση απελευθέρωση των ενστίκτων, κοινωνικά χρήσιμο έργο, πολιτισμός. Εκφράσαμε τη γνώμη πως η επικρατούσα απόθεση των ενστίκτων προήλθε όχι τόσο από την ανάγκη της εργασίας, αλλά από την ειδική κοινωνική οργάνωση της εργασίας που επιβλήθηκε από το συμφέρον της κυριαρχίας, ότι η απόθηση ήταν σε μεγάλο βαθμό πλεονάζουσα απόθηση. Κατά συνέπεια, η εξουδετέρωση περσέ της πλεονάζουσας απόθεσης θα έτεινε να εξαφανίσει όχι την εργασία, αλλά την οργάνωση της ανθρώπινης ύπαρξης σε όργανο εργασίας. Αν αυτό είναι αλήθεια, η εμφάνιση μιας μη αποθητικής αρχής τη πραγματικότητας θα αλλείωνε μάλλον παρά θα κατέστρεφε την κοινωνική οργάνωση τη εργασία. Η απελευθέρωση του έρωτα θα δημιουργούσε νέε και διαρκείς σχέσει έργου. Η εξέταση της υπόθεσης αυτής συναντά πρώτα-πρώτα μια από τις πιο αυστηρά προστατευόμενες αξίες του σύγχρονου πολιτισμού, την αξία της παραγωγικότητας. Η ιδέα αυτή εκφράζει ως περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη την υπαρξιακή στάση του βιομηχανικού πολιτισμού. Διέπει το φιλοσοφικό ορισμό του υποκείμενου με βάση το αδιάκοπα «Υπερβαίνων εγώ».